Τον ανθρώπιο, το δικό, το τίμηχο, Είμαι άτομο εγνωσμένους σκουφότητος. Ανοησία δηλαδή, ληθιότητας. Δηλαδή, βλάξ. το εδώ έχει <Ρι> 16 ευρώ στην κεντρική αγορά των Βρεξελών έξω το κοινοβούλιο. Είναι 20 ευρώ το κιλό όλα τα είδη των ξηρών καρπών. Κάνουμε ρεπορτάζ. Στείλαμε Ευρωβουλευτή για να ελέγχει όχι μόνο την Κομισιόν, την Πρόεδρο, πώ κινούνται οι θεσμοί, τα λόμπι που έχει εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά στείλαμε Ευρωβουλευτή να ελέγχει τι τιμέ για του Βρυξελιώτε, για του Βέλγους Και πήγε εκεί και έκανε καταγραφή. Νομίζω να το παρουσιάσαν σήμερα το πρωί, στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑ. ήταν και ο Γιώργο Φαφτιά εκεί και καμαρώνανε που κάνανε ρεπορτάζ και για τα ψάρια. Και πάμε να δούμε τη μέση ψαριών Αν γυρίσει η κάμερα λοιπόν θα δούμε ότι ε, εδώ έχουμε χταπόδι 32,90 32,90 το χταποδάκι το βλέπετε Έτσι πάμε δίπλα στα μπαρμπούνια 54,64 Είναι μεγάλα τα μπαρμπούνια αυτά 49,80 είναι η τσιπούρα Είναι ε, τα φαγκριά 49,80 Είμαι άτομο εγνωσμένης κουφότητους, δηλαδή βλάξη. Υπάρχει βέβαια και το φιλέτο, το φιλέτο του Βαρμπουνιού, να το δούμε εδώ, έχει 74, 85. <Ρι> Αυτά ακούγονται εντυπωσιακά, τα ακούγανε και στο στούντιο, Βλέπαν το ρεπορτάζ και μετά συζητούσαν ότι είναι πολύ ακριβά εκεί. Το θέμα δεν είναι πόσο ακριβό είναι ένα προϊόν. Το θέμα είναι ποια είναι η αγοραστική ικανότητα του ανθρώπου που πάει να αγοράσει το προϊόν. Διότι στι Βρυξέλλες μπορεί το χταπόδι να έχει 32,90 ευρώ δηλαδή το κιλό. Όμω ο βασικό μισθό είναι 2.030. Εδώ είναι 8,30 ο βασικό μισθό. Εδώ λοιπόν το χταπόδι έχει 24 ευρώ το κιλό. Θα έπρεπε να έχει 13 με τι ίδιε αναλογίε. Αν δεχτούμε όλα αυτά που έβλεπε ο Γιώργο Αυτιάς και τα κατέγραφε, εδώ θα έπρεπε το χταπόδι να έχει 13 αλλά έχει 24 πάλι είμαστε πρώτοι των πρώτων και πιο μπροστά δεν γίνεται να πάμε σύμφωνα και με την διασταυρωμένη πια πληροφόρηση του Ευρωβουλευτού μας που βγήκε από το Κοινοβούλιο και πήγε στους δρόμους, στους πάγκους έπιανα τα πόδια, του ξύρους και όλα τα υπόλοιπα αυτά γίνονται στο ένα στούντιο στο άλλο είχαμε άλλα Διάβασα ότι, ότι ο Ισαγγελέα είπε να προκατακτηθεί και τώρα και το άλλο. Η δίκηση του ΩΣΕ και του προαστιακού και του μετρό δεν έχει κάτι να πει. Δηλαδή, ο Ισαγγελέα, εντάξει, έχει το ενδιαφέρον του να δει αυτό το θέμα. Δεν συνέβη κάτι με την έννοια ευτυχώ, δυστύχημα ή οτιδήποτε. Συγγνώμη, κάτι... Γιάννη, εδώ συγχνώμη, διαφωνούμε. Μιλά, αλλά δεν είσαι μόνο του. Δεν θα Α. μου πει πότε θα διαφωνήσω. Βεβαίω συνέβη Αφού κάτι. Μιλάω. Δεν συμβαίνει κάτι Αφού μόνο όταν έχουμε 57 νεκρού. Αφού μιλάω. 9 κρού για να συνδυάσει. Αφού μιλάω. Αφού μιλά, συνεχίζω Εδώ είναι Γιάννη Περτεντέ, χθε βράδυ μαζί με την Ρανιά Τζίμα στο δελτίο ειδήσεων έχουν πιάσει το θέμα του σειρμού που μπήκε, του σειρμού του προαστιακού που μπήκε στη γραμμή του μετρό και θα φτάνει η σύνταγμα. Πώ θα φτάνε τώρα είναι ένα άλλο θέμα. Με τα τρένα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Ανέλει λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα ο Γιάννη Περντέρση και ήθελε να πει δεν έγινε και τίποτα επειδή δεν είχαμε ένα Γι' αυτό δεν έγινε και τίποτα. Σε αυτό τόπο τα προμηνύματα Γενικώ θα αγνοούμε ακόμη και τα μέσα ενημέρωση θα αγνοούν είχαν αγνοήσει και κάτι προμηνύματα πριν τα τέμπη με επιστολές με μικροατυχήματα που συνέβαιναν με μεγαλύτερα ατυχήματα έτσι λοιπόν τώρα εδώ και ο Γιάννης Πρετεντέρης προσπαθώντας να το μειώσει είπε ότι δεν έγινε και κάτι σοβαρό και είχε αυτό το μπιφ με τη Ράνια Τζίμα Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το συγκεκριμένο ε, συμβάν δεν συνέβη. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί… Το συμβάν συνέβη. Δεν είχε τραγική κατάληξη. Προφανώς. Ωραία. Πες το έτσι. Λοιπόν, δεν είχε τραγική κατάληξη. Βεβαίως συνέβη Αφού κάτι. Μιλάω. Δεν συμβαίνει κάτι μόνο όταν έχουμε 57 νεκρούς. Αφού μιλάω… Παλιά από ό,τι έχω ακούσει είχε ξαναγίνει εδώ μεγάλη λιτανία ε, το 1966 από α, ό,τι α, μου λένε α, εδώ α, πήραν α. τις εικόνες και ξαναγυρίσανε στο χωριό είχε αυνοβρία και τότε δυστυχώς Έβρεξε μετά α, τώρα μα πιο πολύ ναι την επόμενη μέρα έβρεξε έβρεξε την επόμενη μέρα και από το στούντιο του Μέγκα και το προαστιακό ευτυχώς κάποιοι το κατάλαβαν και το άλλαξαν εγκαίρος πήγαμε στην Άξο στην Άξο είναι ένα ιερέα εδώ η φωνή ο Παπαν ο οποίο Ιερέα λέει ότι την Κυριακή στο Ινάξο θα γίνει Λιτανία για να βρέξει και θυμήθηκε στη σύνδεση που είχε με άλλο κανάλι θυμήθηκε ότι το 66 πάλι που είχε καιρό να βρέξει, είχε ανώμβρια είχαν κάνει τη λιτανεία και την επόμενη μέρα έβρεξε άρα τι συμπέρασμα βγάζουμε ότι τη Δευτέρα στην Άξο μετά τη λιτανεία θα βρέξει Ο Μητροπολίτη μα, ο κύριο Καλίνικο, αποφάσισε ναι. την ερχόμενη Κυριακή, 20 του μήνα, να γίνει σε όλη την παροναξία, είναι μετόπολη παροναξία, να γίνει σε όλη την παροναξία σε όλε τι ενορίε και σε όλα τα προσκυνήματα και σε όλε τις ιερές μονές, να γίνουν λιτανίε για να παρακαλέσουμε το Θεό, όπω είπατε και προηγουμένω, γιατί μόνος το Θεό στηριζόμαστε τώρα, για να βρέξει. Το ξέρει όλο το χωριό και του είπα να ανιστέψουν κιόλα, όσοι Α. μπορούν, ναι. και την Κυριακή μετά την θεαλή λειτουργία θα βγούμε με τι εικόνε να κάνουμε τη λιτανία. Είμαι άτομο εγνωσμένης κουφότητος Βεβαίως συνέβη κάτι Δεν συμβαίνει κάτι μιλάω. μόνο μιλάω. όταν έχουμε 57 νεκρού. Αφού μιλάω Ναι αφού μιλάς όμως Αλλά δεν έχουμε λιτανίες για να βρέξει Οπότε τη Δευτέρα στην Άξο και στην Πάρο Στην παροναξία γενικότερα Μην απλώσετε μπουγάδες Στεχνοτήριο αν έχετε, αλλιώς μέσα δεν πλένουμε Κυριακή και Δευτέρα και θα βρέξει τη Δευτέρα σίγουρα μπορεί και από την Κυριακή. Μόλις δύο όλα αυτά ο Θεός από πάνω ότι κάποιοι βγάζουν εικόνες και μάλιστα εδώ ο Παπα-Νικόλας έχει συστήσει στους πιστούς να κι κιόλα. γιατί έτσι θα είναι πιο αποτελεσματικό το μήνυμα προς τα σύννεφα και θα έρθουν τα σύννεφα και θα φέρουν βροχή και θα βρέξει. Εμείς θα παρακαλέσουμε να ρίξει νερό στην Πάρο και στην Άξο και όπου αλλού πρέπει με άλλον τρόπο. Αυτό το σπιτιάκι στίχη έτσι είναι απλό, απέριτο, δεν είναι μεγάλο. Γράφει τα 550 τεταγωνικά μέτρα. Στο δρόμο με με το βορειά, σκεφνά, Ας και, και από αύριο ο ουρανό θα είναι πιο χαλανό. Και πω σήμερα γαλανός είναι εδώ, ε, κάτι λίγα σύννεφα. Γι' αυτό έχουμε ανομβρία στην Πάρο και στην Άξο και σε όλη την Ελλάδα, γιατί έχουμε πολύ ήλιο. Και γιατί έχουμε πολύ ήλιο, Γιατί έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκι. Όχι, δεν θα πω ότι είναι ο Γκρουσούζη, αυτή την πεπατημένη εδώ δεν θα την ακολουθήσουμε. Απλά λόγω Μητσοτάκι είναι όλα φωτεινά. Έχει γίνει γαλανό ο ουρανό. Είναι μόνιμα μπλε. Είναι όλα χαρούμενα και δεν μαζεύονται σύννεφα. Και δεν μπορώ βέβαια να μην σχολιάσω και τον πολύ συνεργάσιμο καιρό. Μετά από μία καταιγίδα βγήκε ο ήλιος, ο ήλιος της νέας φωτεινής Ελλάδος θα ανατείνει. Εδώ τελειώνει το musical το οποίο είχε και τη γαρμπή, είχε λίγο καζατζί, είχε μια χοροδία του χατζινάσιου μα αυτό το βρέξε θέμος ο και δεν μας, μας νοιάζει και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί σταματάει το musical, γιατί πρέπει να αρχίσουν και ασκήσεις του μυαλού. Είμαστε μια εκπομπή που εκπαιδεύουμε το μυαλό, το λιένουμε ή το ακονίζουμε ανάλογα, ο καθένα τι ανάγκη έχει. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται μια άσκηση του μυαλού. Εδώ θα μα βοηθήσει τώρα ένα καθηγητή τη σχολή που έχει ο Άδωνη Γεωργιάδη, η ελληνική αγωγή. Ο καθηγητή, ο αδερφό του, ο Λεωνίδα Γεωργιάδη, διδάσκει σε αυτή τη σχολή. Νομίζω οι καλύτεροι διδάσκουν εκεί και βγάζουν και αρίστου μαθητέ και γίνεται πολύ καλή δουλειά. Θα ακούσουμε τώρα από το μάθημα λογική, εγώ το ονομάζω έτσι, δεν ξέρω τι ακριβώ θέλει να πει. Εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου ότι είναι ένα μάθημα λογική. Οι έννοιε των λέξεων και πώ πρέπει το μυαλό να σκέφτεται όταν βλέπει κάτι. Γι' αυτό οι δίδαξαν ότι δεν έχει σημασία. Δεν, εμείς δεν στελεχωριέμαι. Εγώ δεν στελεχωριέμαι για κάτι που συμβαίνει πραγματικά. Εγώ αντιδρώ πάντα σε αυτό που αναβλύζει μέσα. Παράδειγμα, θα σα πω. Παράδειγμα τα πολλά. Ας πούμε, ε, βλέπουμε, όπως το έχω πει πολλές φορές, το ξαναπώ, βλέπουμε έναν άνθρωπο να κρατεί τον ειζοσπάστη και να πηγαίνει να προχωράει. Άρα εγώ, βάσει εντυπώσεων, τι πιστεύω. Ο άνθρωπος αυτός ανοίξει ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, σωστά. Αυτός όμω μπορεί να έχει πάρει την εφημερίδα απλά για να της τρώσει για να βάψει. Εγώ έχω βγάλει όμως την κρίση μου, μέσος. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να καταλάβει τη διαφορά. Δηλαδή, πάει κάποιο στο περίπτερο, έχει να βάψει. Έχει πάρει τα πινέλα, τα χρώματα, τη χαρτοτενία για να κόψει γωνίε και όλα τα υπόλοιπα μπρίζε. Και πάει και, επειδή θέλει εφημερίδε, διαλέγει το ριζοσπάστη. Τον βάζει μετά στην κολότσα ή τον κρατάει. Αυτό δεν είναι ο που έχει τον ριζοσπάστη. Σύμφωνα με τη λογική του καθηγητού τη ελληνική αγωγή, αδερφού του Υπουργού, Λεωνίδα Γεωργιάδη, αυτό θέλει να βάψει. Όποτε βλέπετε λοιπόν ανθρώπους που έχουν το ριζοσπάστη, κάποιοι έρχονται και στα σπίτια και τον δίνουν να ξέρετε είναι για βάψιμο. Σύμφωνα με τη λογική του, Λεωνίδα Γεωργιάδη, δεν τελειώσαν τα παραδείγματα όμως εδώ, έχουμε και άλλα. Αυτό γίνεται συνέχεια, μπορώ να δω μια κοπέλα η οποία είναι προκλητικά ντυμένη και εγώ να βγάλω το συμπέρασμά μου για αυτήν. Αλλά αυτό δεν είναι έτσι, γιατί αυτή γιατί, ξέρω εγώ, είναι απόκριες. Ή, ή, ή κάτι άλλο συμβαίνει. Ή δίνεται για κάποιο λόγο Να κρυώνει. Μπορεί να είναι καλοκαίρι να έχει φορέσει λιγότερα ρούχα. Αν δει μια κοπέλα, ο Λεωνίδα στο ίδιο επιχείρημα, η ίδια δύναμη είναι, η διαμεθοδολογία και η διαδομή του επιχείρηματο, με το ριζοσπάστη πριν, όταν βλέπει μια κοπέλα που έχει ντυθεί κάπω, δεν ξέρω τώρα τι εννοεί με όλο αυτό αυτό, αυτό το έχει κάνει επειδή είναι απόκριε. Εκεί πάει ο νους του. Και αν είναι Ιούνι, πάλι απόκριε. Το μυαλό του θα σκεφτεί ότι μάλλον έχουμε απόκριε, γι' αυτό έχει ντυθεί έτσι αυτή. Η κοπέλα, τι θα σκεφτεί τώρα, τρίτο και καλύτερο παράδειγμα, εάν δει παπά. Η πετύπωση μου με έχει καθορίσει ήδη. Το καταλαβαίνετε αυτό, το λέει και η Lex, τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, το λένε. Δηλαδή εγώ μπορώ να δω ένα παπά, ο οποίος μπορεί να είναι ηθοποιός. <συκλειά> και να γυρίζει <συκλειά> ε, δει, εγώ μπορώ να δω ένα παπά, ο οποίο μπορεί να είναι ηθοποιός. Αυτά τα απλοϊκά παραδείγματα δείχνουν ότι εμείς βγάζουμε τα συμπεράσματά μας και χτίζουμε τις καθημερινές μα τα πιστεύω μας, όχι βάσει πραγματικών γεγονότων, αλλά με βάση αυτά που εμείς έχουμε κατοχυρώσει, έχουμε εντυπώσει στο στρώμα από κερί που λένε. Γίνεται πολύ καλή δουλειά στην ελληνική αγωγή. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ζηλεύω αυτά τα μαθήματα. Ευτυχώ που τα αναρτούν και στο διαδίκτυο, ώστε να μπορεί να τα παρακολουθήσει και κάποιο άλλο. Δηλαδή, βλέπει τηνμένη μια γυναίκα, δεν ξέρω πώ, και θεωρεί ότι είναι απόκριε. Αν σε ποιο μήνα βρισκόμαστε, τι εποχή, και, και, και Βλέπει η παπά και θεωρεί ότι είναι ηθοποιό. Βλέπει άνθρωπο που κρατάει το ριζοσπάστη και σκέφτεται ότι θα βάψει το σπίτι του. Είναι ωραίο ζει σε ένα ωραίο παράλληλο σύμπαν, αρνείται την πραγματικότητα, εδώ έχουμε μια εισπίδηση από την πραγματικότητα, και εγώ μπορώ να γίνω καθηγητή <laughs> τέτοιου τύπου, άνετα, σε μια από μια πραγματικότητα, σε μια άλλη δική του πραγματικότητα, στην οποία εκεί είναι όλα αλλιώς, είναι ευτυχισμένος, φαίνεται, τον ζηλεύουμε, πάρτε γραμμή όλοι εσείς, παραδειγματιστείτε να νιώθετε ακριβώς έτσι όπως νιώθηκε ο Λεωνίδας Γεωργιάδης, άδερφος του Υπουργού, εδώ είπε ο Λεωνίδας να διέναν παπά. Θα ακούσουμε τώρα τον Υπουργό να πηγαίνει στον παπά. Θέλετε να πάω στον παπά της Ρώμης, να είναι το συγχνώρεσοι. Θέλετε να πάω στον πρόεδρο της Αμερικής, να ζητήσω διευκρινήσεις. Γιατί εδώ στην Ελλάδα άλλος θεσμός για να πάω για αυτήν την δεν υπάρχει. Έχω αθωωθείο Έχω αθωωθείο Μπράβο παιδί μου! Εκουρέτε. Είμαι άτομο εγνωσμένους κουφότητος. Ανοησία δηλαδή, λυθιότητας. Δηλαδή, φλάξη. Θέλετε να πάω στον Πάπα της Ρώμης. Θέλετε να πάω στο πρόεδρο της <Τι> Έχω αυτό δίεμον <Τι> Ένα βόδι <Τι> Εδώ στο τέλος ο Άδων Γεωργιάδης χθες στη Βουλή σχήματα λόγου χρησιμοποιούσε όχι τόσο καλά όσο του αδελφού του Αλλά έλεγε ότι επειδή έχει δικαιωθεί για την ΟΒΑΡ σε όλους τους οργανισμούς, φορεί, θεσμούς που υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο, δικαιοσύνη, φορολογικές υπηρεσίες κτλ. κτλ ρωτούσε τους συναδέλφους του εκεί στη Βουλή πού αλλού να πάει. Και έθεσε τα ερωτήματα να πάω στον Πάπα, να πάω στον Biden, στον πρόεδρο της Αμερικής. Γιατί εδώ έχω αθώθει, είναι δεδομένο όπως είπε ο ίδιος, ότι έχει αθώθει και επειδή δεν τον πιστεύουν όλοι οι άλλοι, ψάχνει να βρει και άλλους οργανισμούς θεσμούς να πάει να αποδείξει για άλλη μια φορά την αθωότητα του μια κροάτρια που δεν θέλει να πω το όνομά της. Μου λέει και εγώ με την εργατική αλληλεγγύη του ΣΕΚ κάνω τα τζάμια δηλαδή, θα σε δούμε. Αν μα δούμε στον δρόμο να αγοράζει την εργατική αλληλεγγύη, ξέρουμε ότι έχει γενική καθαριότητα. Είναι τόσο απλό που ο άλλο βάφει με το ριζοσπάστι και ο άλλο με ταράσα δεν είναι παπά, είναι ηθοποιό και βγήκε στον δρόμο, περπατάει, μπαίνει και σε, καμιά λειτουργία, κάνει, σε καμιά εκκλησία. Κάνει λειτουργία επειδή είναι ηθοποιός. Δεν είναι παπάδε όλοι αυτοί, είναι ηθοποίη. Σύμφωνα με τη λογική του καθηγητού τη ελληνική αγωγή 2.11.10.80. Αν έχετε εσεί κάτι τέτοιο τρόπο σκέψη. Μπορείτε να πάρετε να το μοιραστείτε, θα σας καταλάβει απολύτως ο άλλος μέσα. Είναι ιδανικός για κάτι τέτοια. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ εδώ τι στέλνετε. Ο Δημήτρης Κύρκο εκτιμίζει τον ήχο. Λαός, πρώτο μέρος και πρώτες διευθμίσεις. Ne? <Elliot> oh, Farni, farni. Farley. Cześć, chcę pali, pali. Oh, Farli, Farni, Farli, Farli, Farli. Mnie nuchyta dę mój stany. Mnie <conclude> nuchyta dę Φάρλι, φάρλι, φάρλι. Επίση, ο άλλο είναι τόσο έξω που η γειτόνισσα του Τάιλερ μα είπε ότι αγόρασε βασιλικό και τον έχει βαφτεί γενικό γραμματή για να μπει στο σπίτι. Δεν μπει αλλιώς άλλο. <ΣΣ> καλά, Α, <μάλιστα. ΣΣ> Όχι. Τώρα, ξέρω εγώ, δεν αφήνει το χιούμορ για του Δεν <ΣΣ> <ΣΣ> είναι επαγγελματία, <αφήνες>, <ΣΣ> Δεν είσαι <ΣΣ> επαγγελματία. Άγια <ΣΣ> σου, στα λόγια μου έχεσαι. 13 <ΣΣ> 13 Νοέμβρη, πολύ ωραία. Άμα εκεί, Να είστε. Τι κατάλαβε, και οι άλλοι. Κατάλαβε, φτάνε, η, φτάνε, άλλη φτάνε, η άλλη, ποια είναι η άλλη, Γυναίκα. Γομενέτο, το Δεν σε έχει καταλάβει ακόμα γι' αυτό. Περίμενε, περίμενε. δεν Τι καταλάβει, Δεν έχει δεν με έχει καταλάβει. Α, καταλάβει, Α σε καταλάβει, Α, εκεί θα Όχι, ρε, καταλάβει. Δεν ναι Κοπασίχα και σε ζηλεύανε. Γεια σου, Αποστόλη! Γεια χαρά! Τι κάνεις, καλά! Ο Ευαγγέλης είναι ο Πανιόνιος είμαι. Γεια σου, Βαγγέλη. Λοιπόν, καταρχά θέλω να δώσω την καρικτήρια στο Δευτήμι για προχθέ. Αν και ήταν λίγα τα κείμενα, περιμένουμε περισσότερα. Και δεύτερον, αν μπορούμε μια ανακοίνωση, έχουμε το Σαββάτο στι 19 του μήνα, 10 με 1, στο στάδιο του Πανιονίου, στην αίθουσα του Pitbok. Έχουμε την ετήσια αιμοδοσία η Πάντρε, η οργανωμένη του Πανιονίου. Αυτά τα ολίγα. Γεια σου, αυλάρχη. Χωρί κάπα. Βάζουμε και κάπα, αν θέλει. Ωραία. Πάντω, είπε ότι. Ο... Κάπα, κάπα. Γιατί τώρα που θα αλλάξει το πολίτευμα, σύμφωνα με τον Βελόπουλο. Άσχετα, αν συμφωνεί κάποιο ή διαφωνεί, η Βασιλεία θα επανέλθει. Θα μα σκοτώσουν, δηλαδή. Θα μα σκοτώσουν, δηλαδή. Αυλάρχε, είμαστε, αλλά εμεί θα είμαστε το πει το εξώτερο. Γιατί. Τι, γιατί. Σα ξέρω, θα μα στείλουν, καλέ. Α, καλέ, ναι. Πώ το ξέχασταν, ναι. Κοστόλη, είσαι. Εγώ είμαι. Ωραία. Mm -hmm. Την Παρασκευή στις 6 ώρας τα προπήλια έχει πορεία για τις διόξεις που γίνονται εναντίον των εκπαιδευτικών και ενάντια στην αξιολόγηση. Λοιπόν, το Υπουργείο Οικονομικών και ανέβηκε στη διάβγη αυτό, αγόρασε 300 στικάκια με μνήμη 4 γίγκα το ένα, προκειμένου να δώσει στου βουλευτέ τον προπολογισμό του επόμενου έτου. Πόσα πλήρωσε! Πόσα. Πόσο κάνει ένα τέτοιο αστικάκι στη Λιανική τώρα, μα πα έξω να πάρει ένα αστικάκι με 4 γίγκα μνήμη. Ένα, 2 ευρώ. Αυτοί πλήρωσαν 7.800 ευρώ, δηλαδή 26 ευρώ το ένα αστικάκι. Δεν είναι συγχάματα. Όχι. Όχι. Έχει ανοσία στα συγχάματα? Τι λαμμογέ που κάνουν. Αδέ που κάνουν πια τίποτα, τίποτα. Ε, τώρα θα του μάθουμε, μωρέ. Εντάξει, δεν θα διαφωνήσω όμω, παρόλα αυτά είναι τόσο προκλητικό. Δηλαδή, μια τα χαλιά τη Αλληνή, μια η ανθοσυνθέσει στο Αβγενάκη. Τώρα τα αστικάκια, δηλαδή 8.000 για 300 στικάκια που κάνουν 600 ευρώ, ας πούμε. Ε, τώρα, ε, ε, τα δικά σου κάνουν τόσα. Ναι. Δεν ξέρει τι αστικάκια παίρνει ο άνθρωπο. Μπορεί να είναι το καλό το αστικάκι του ψαγμένο, το που κρατάει αρχείο. Ναι. ναι. Ε, εντάξει, μπορεί να είναι και έτσι. Μπορεί να είναι και έτσι, αλλά Ενείς. δεν τα λε αυτά. Ναι, δεν τα λέω, τα λες εσύ όμως. Τα καλά να τα λέμε, sorry κι όλα. Sorry κι όλα, εντάξει. <Ρι> <Ρι> <Ρι> <Ρι> <Ρι> χθες το απόγευμα, βραδάκι, οι λιμενεργάτες κάτω στον Πειραιά εμπόδισαν ένα πλοίο που θα φόρτωνε πολεμοφόδια σφαίρες και θα πήγαινε στο Ισραήλ Έγινε κινητοποίηση, ήταν μαζική, πολύ καλά έκαναν και προσέφεραν, δεν ήταν μόνο συμβολική, είχε πρακτικό... Αντίκρισμα, θα ακούσουμε εδώ τον Μάρκο Μπεκρύπουν, ο πρόεδρος του Σωματείου διακίνηση Εμπόρευματοκιβωτιών Πειραιά. Συνάδελφοι, το Σωματείο ΕΝΕΒΕΠ έχει κάνει ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή, ότι στο λιμάνι του Πειραιά οι εργαζόμενοι είναι κάθετη με το να συμμετέχουν στην εμπλοκή μέσω της μεταφοράς πολεμικού υλικού για το σπαγιασμό αμάχων μικρών παιδιών Στην Παλαιστίνη και στο έγκλημα το οποίο εκτελεί εκεί το κράτος ελευθερών του Ισραήλ. Κάνουμε ξεκάθαρο πως κάθε άλλη προσπάθεια η οποία θα γίνει από την κυβέρνηση, από την Κόσκο ή από οποιοδήποτε θέλει να βάψει τα χέρια του με αίμα δεν θα έχει συνενόχου εργαζόμενους. Παραμένουμε εδώ πέρα, καλούμε όλη την εργατική τάξη του πειραιά, την νεολαία, πορεία, σωματεία να παρευρεθούν εδώ το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ώρες, τα επόμενα λεπτά. Παραμένουμε στο χώρο. Αυτά από το το απόγευμα στο, στο λιμάνι του Πειραιατόρα, λαός μέρος δεύτερον. Έλα, αρέσει η Όλο ο κόσμο το παίρνει και εμεί δεν μπορούμε να πιάσουμε γραμμή. Και πώς πώ δεν έχει πια γραμμή, αφού μιλάμε τώρα, δεν έχει πια γραμμή. Βέβαια, <laughs> βέβαια, ευχόμαστε τόσε μέρε. Λοιπόν, θέλω να μεταφέρει στο Θήμιο το πολύ ωραίο κείμενο που είχε στο Ηρόδιο. Αν και μικρό, ήταν ουσιαστικό και πάρα πάρα πολύ εύστοχο. και υποφυλιού. Καθώ και το ότι δεν έκανε καμία αναφορά ο Θήμιος για τι 12 του μήνα που ήταν η απελευθέρωση τη Αθήνα. Και θεωρώ ότι. Τότε τι πείτε, να το πείτε συγχαρητήρια να τον ψέξετε. Και έτσι μια μία και την άλλη. Α, μάλιστα. Θα καλό, αλλά να μας το βγάλει Αλλά, αλλά, 12 του μήνα. Α, δεν το Ναι, ναι, ναι, δεν το είδε φόρμα. Γεια σα. Τι κάνει. Καλά, εσύ. Καλά είμαι και εγώ. Πήρα να πω ακούω. Γιατί δεν υπάρχει. Πού Ήμουνα στο Ηρόλιο, πήρα να πω συγχαρητήρια για το Θείμενο για τα κείμενα. Ναι. Κατά συντημητική όλη η παράσταση και τον παρακαλώ πάρα πολύ να την σε όλη την Ελλάδα να σου δουν κόσμο και κόσμο. Δεν πρέπει να μείνει μόνο στα στενά όρια τη πρωτεύουσα η παράσταση. Συγχαρητήρια σε όλου του συντελεστέ, ήταν ένα φανταστικό. Χάθηκε λίγο, πε το πάλι. Ήρθαμε εμεί για το συνέδριο των συνταξιούχων. Και εκεί δεν είχε και, και, και, και βίσκο. Και ευβύσυ λέω. είχε και λοιπόν, μαζί. μα. Ναι, υποφίλιο. Να σου πω τι. Τι τώρα, αυτό αυτά μοιάζουν. Καθόλου. Άσχετο το ένα από το άλλο, δεν θέλω ε, σωστό. Η μία είχε 50 χρόνια πορεία. Τέλο πάντων. Λοιπόν, τι και του και ειδικά τη βάσο και τη Βαγγελία από τον αύλιο, που σε αγαπάνε πάρα, πάρα πολύ. Όλο τον αύλιο, αλλά ντρέπονται εκεί και μου λένε, Θα του δώσω χαιρετισμού τώρα. Χαρητήρια στο Θήνιο για τα κείμενα. Μπράβο, άξιο. Σα φιλώσει, κάτω με σκοτάζ τον Παεριακτάρη. Θα πάω να φάω τώρα. Πήγαινε μπούκο εκεί πέρα, Κανακιάμπα. Το επιτελικό κράτο επειδή τον ύπιασε τι εκλογέ στα ταξί. Σήμερα, Οκτώβριο, τώρα έκανε έλεγχο στα Βάουτσερ σε λιμάνι. Δεν θα πω σε ποιο λιμάνι. Τώρα, τον Οκτώβριο. Δεν ξέρω αν ξέρετε, κύριε Μπιτζωτάκι, έχουμε τουρισμό από το Μάιο. Και σήμερα έλεγχο σε πελάτε. Έλα, αποστολή, γεια σου. Yeah. Να σου πω, όχι άλλου βασιλιάδε. Γιατί? Συνέχεια το διαδίκτυο. που πήγε ο Παύλο, τι έκανε η γυναίκα του, μην πω και χειρότερα. Άσχετα αν συμφωνεί κάποιο ή διαφωνή η βασιλεία θα επανέλθει. Εν πάση περιπτώσει, το προσπερνάω αυτό. Περιμένω με αγωνία να μου πει ο Θρήμιο για το ηρώδιο που έχουμε τρελαθεί. Αυτό. Τι να σου πει. Να μα πει, παιδί μου, για το προχθεσινό βράδυ, για αυτή τη μαγεία του ηρωδίου. Αυτό που μα προσέφερε αυτή Κοπέλα με την πάντα τη, με του συνεργάτε τη. Να πει να ακούσουν και αυτοί που δεν ήταν ή που δεν μάθανε, δεν ξέρουν, δεν του τα λένε. Άμα δεν θα πει και, να τα ακούσει και αυτό το ακροατήριο που έχει. Πώ θα καλέ, γίνει. Καλά, έγινε τώρα και να το πει, δεν αλλάζει κάτι. Τι να αλλάξει, καλά. Ενημέρωση να κάνει. Ενημέρωση ήταν να γίνει πριν, για να έρθουν να το δουν. Τώρα όταν έρθει να ξαναγίνει. Και το μετά το τι έγινε δεν θα μα πει καθόλου. Δεν το πιστεύω. Με τα κείμενά του. Πού τα θαυμάσαμε! Δεν μπορεί τώρα να μην το σχολιάσει. Δεν το πιστεύω ότι δεν θα το σχολιάσει. Απλά εγώ θα περιμένω. Θα περιμένω. Τάλο καλοκαίρι. Κι έχω κρυμμένο ξηρά μου για να στέλνω. Θα περιμένω. Πάνω στα λιφόρι. Πάλι σε φένο. Μ' αχρηνό μ' αγόρι. Μ' αχρηνό μ' αγόρι. Μ' αχρηνό μ' αγόρι. Αμαντικό καζαβούργο. Περιμένει κυρία, φτάζαμε στο τέλος της εβδομάδας συνολικά και σήμερα της εκπομπή, γιατί όπως κάθε παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες σας, αφιερώσεις, όπως θέλετε το λέμε και το λέτε μας πάνε στις διαφημίσεις και μετά ο Γιώργος Πιάρος γύρισε μετά από COVID για το μαγκαζίνο εμείς τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Και μία φιόρεια για την Πασκευή θέλω. Δώσε. Διάφορε δηλώσει που κάνουν για τι πολυεθνικέ. Με το. τι πολυεθνικέ. τι τρώει το στρε. για το αν θα βγάλουν τι καλύτερε τιμέ. Έστω ή λίγο πιο καλά. Εγώ θα έδινα τα πάντα να γινόμουν πολιεθνική λίγο να. Ε, έτσι δεν πάει. Ε, καλά. Ο επαγγελματία πώ φαίνεται. Ε, δεύτε, εντάξει ναι. τώρα μόνο η Ανούλα στο Καλιμάρμαρο. και εμεί αν μα δοθεί Καλιμάρμαρο θα τα πούμε αυτά. Ε, εσύ αγάπη μου και η Ανούλα να σου κάνουν ένα τσουνινά με δύο μέτρα. Αυτό. Πολυεθνικές Τι στρες, αγωνία, θα... Βγάλουνε τις καλύτερες τιμές πάλι... Πολυεθνικοί Στα ίδια ράφια, στα παντοπολία Με... Τις τιμές στα σαμπουάν και τις οδοντόκρεμες Μαλάκες τους Μαλά... και στους καταναλωτές κοιτά, σου... κοιτά, Τις τιμές στα σούπερ μάρκετ Με... Πάμε. πάμε θέλω τον αγρονίτη Να λέει αυτό το ρε που πάμε που γεμίζει το στόμα του έτσι και να το πατάμε η διάφοροι μπροστά. Πρώτα πάλι κατέλα και ξέρει. Άρα που πάμε. Ρε. Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Μόνο μπροστά. Όλοι μαζί θα οδηγήσουμε την Ελλάδα μπροστά! Που πάμε. Εμεί προχωράμε μπροστά. Η Ελλάδα κοιτάζει πλέον μπροστά. Που πάμε. Ε, ξανά λοιπόν μπροστά. Κανεί δεν θα μείνει πίσω. Να πάμε όλοι μπροστά. Ωραία που πάμε, ρε lo giene Λοιπόν, θέλω μια απελευθέρωση. Εγώ θα σα δώσω την βάση. Εσύ θα βάλει τον θα το φτιάξω όπω θέλει. Θέλω ό,τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, μου που και όλα αυτά, και να παίζει από πίσω τρύπε χαρτινοτσίρκο. Χαρτινοτσίρκο. Και ό,τι και ο τραγούδι μιλάει έτσι για τέτοια πράγματα. Λες, δηλαδή, είμαστε τσίρκο. Ναι, ναι, δε, λοιπόν, έγινε, το γεια Και ήρθε ο Αντόναρο από τη δεξιά 18 του. Είναι στη Ζύρκο, μόλις σε βρίσκουν, γέλια μας έκανε ρεζίλι, ρεζίλι μας έκανε. Μάλιστα. Κανένας δεν το έχει κάνει αυτό. Ο κ. Ζαχαριάδης αναφέρθηκε και σε μένα προσωπικά χθε σε μια δήλωση του και είπε ότι τους εξευτελίζω. Εγώ ναι. εξευτελιστική θεωρώ την πορεία του στην Δημοτική Παράταξη της Αθήνας. Με τα βίας κατάφερε κ. Φετρίτους και καταϊδρωμένος. Ένα Ένα σύρκο. Σύρκο. Το καλύτερο που έχει να κάνει ο Στέφανος Κασαλέκης, αν αγαπάει το κόμμα που είναι ο πρόεδρος, είναι να φύγει. Φάρλι you we'll Μια παραγγελία για την άλλη παρασκευή μπορώ. Νοση. Λοιπόν, θέλω να βάλει στο παλικάρι το φαντάρο που βγήκε και είπε ότι είπε και θα βάλει μαζί να λέει άλλο πόσο στου πετσόκοψε έτσι. Μόνο μαλάκα δεν είναι το παιδί, αλλά να σου δείτο το πώ στου πετσόκοψου έτσι. Το κράτο προμοκράτη του Ισραήλ, με τι πλάτε και τη στήριξη των ΗΠΑ του Νάτω, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ελληνική κυβέρνηση, έχει εξαλλού. Πώ σα έδωσε μια. Δολοφορούν ολόκληρου λαού με σκοπό να βάλει <σχελίδι> στο <σχ χέρι τον ενεργειακό πλούτο τη περιοχή, έχουν χρειοποιήσει όλα τα προσχύματα των υπερεαλιστών. Περιε αυτό Ισραήλ. Πώ του γάλεξε έτσι, πώ Η κυβέρνηση φέρει τεράστια ευθύνη και τη χώρα μας και και πόλεμο με Πώ του βγάλετε έτσι μελάκα, δεν έχει εξωτεί στην κυβέρνηση να συμμετέχει σε πόλεμο, Υποστηρίζοντας των Λαών τι Πώ του μέσα από τα του λαού. Ξέρουμε καλά ότι λαγιά, δύναμη Στου πολεμοκάμπειλε σχεδιασμού να μην γίνουν κρέα στα κανόνια του, να επιβάλλουν το δίκαιο του ζώντα ειρηνικά μεταξύ του. Πώ του πετσόκουψε έτσι, Ρε Η Οι φαντάρε εκφράζουν την αλληλεγγύη μα στου λαού τη Παλαιστίνη και του Λιβάνου και σε όλου του λαού που του μαρτώνουν για τα κέρδη. Η ψυχή και η καρδιά μα είναι μαζί του. Πώ του γάμπεσε έτσι, μου τα γάμπεσε όλα. Τα σκαμπό μου και τα αρχαία μου, Για την Παρασκευή μια αφιέρωση. Λοιπόν, ξεκινά με Louis Armstrong Water for War, πώ λέγεται αυτό. Μα η σκάιζου, μπλου. Ναι, αυτό θα βάλει, όχι του άλλου καραγκιόζου που βάλει κατά. Φορά, το oriz. Λοιπόν. λοιπόν, σε να βάλεις το τέλος. Βάζεις την Ελένη Λουκά που σου μιλάει γλυκά χωρίς τηλέφωνα ε. Μετά από κάτω βάλτε και χαλί αυτό, αυτό, το τραγούδι. Λοιπόν, την Λουκά που σου μιλάει γλυκά. Η Ελένη Λουκά τώρα. να δω πώ είσαι Και τι δε σάδινε να βλέπα είσαι. Φτάνουμε ότι το 82 ποτέ έλεγε σπούδαζε, ότι πήρε το πτυχίο της και πάμε προς το τέλος όταν λέει με βοήθησε ο Θεός εκεί που λέει με βοήθησε το Θεός κολλάς ένα παπανδρέου από πίσω. Κάτι θα βρίσεις εσύ να βάλει. Ελληνική κλασική φιλολογία ναι. Το έκανες αυτό επάγγελμα ποτέ? Δεν βρε, εγώ ήμουνα τόσα χρόνια καθηγήτρια φιλόλογος Με σαύμα του Θεού διορίστηκα Γιατί πήρα το πτυχίο μου θυμάμαι Φεβρουάριο μήνα Και στο καπάκι διορίστηκα Σαύμα του Θεού Ενωμένο και δυνατό με. Και μετά αρχίζεις το dance, dance with the devil κάτω, και έτοιμο αυτό νομίζω Το πασόκ είναι εδώ Του σατανά Και θα ήθελα και μια παραγγελία να κάνω. Θα ήθελα να βάλεις τον ε, Μαρκόν και ε, λίγο να βάλεις και τον Κούλι να λέει για τον εξωγήινο mm -hmm. στην Πεντέλη και λίγο ο Πορφύριο Βυζέκη έτσι. Ωπα, Μεράκλης. Μεράκλης, Μεράκλης. Έγινε, να σε καλά. Η Μπαρμπαγιάννη, γεια σα. Θέλω να συζητήσω, ζητήσω που δεν είχα διαβάσει ένα βιβλίο που διαφημίσετε στη σελίδα σα σε ελληνοφρένια. Μια ιστορία για ένα νέο παιδί ο οποίο. Στην χρυσόπετρα πηγαίνα και βγάζανε χρυσό. τον λιμπτό τα UFO τα μεγάλα. Και του το είπε ένα εξωγήινο. <σχελίου> είναι θέλει ο σε ελληνοφρένια. Αλλά φταίτε κι εσεί να τα διαφημίσετε τα βιβλία να μην ψηφίζουμε Λαπτινοπούλια. Γιατί πάρα... να μην ψηφίσετε Λαπτινοπούλια, παιδί μου, εμεί με τι θα έχουμε να γελάμε στην εκπομπή. Πού είναι ο Μπενιχίλ για παράδειγμα στις ταράτσε που καθόμουν αφαλώς και έκανα όνειρα για ένα κόσμο που γυρίζει τώρα η μπάτση κόσμο και φοραν κουκούλες για να νιώθουν ασφαλείς εκείνοι που μας πήραν σιγά μας και έχουν μούτρα να μιλάνε που μας βλέπουν και γυρνάνε Κωστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, ρε κολέγκα. Ερετισμούς τον κύριο από την Πάτρα. Κολέα, τι κολέγα, κολέα. Κολέα, λέει κολέα. Πού είναι, ρε κολέα. Τέλος πάτου. Τον περιμένω στο Ηράκλειο. Ναι, ναι, πρώτος θα έρθει σε τι θες. Μια αφιέρωση, οι σωτήρες, από τον Ανδρέα Μπικάκη. Στον Άδωνη, στον Αφιά και σε όλη την παρέα αφιερωμένο. Ε, ρε, όλοι α Η εντολή που έχω πάρει είναι μόνο τον ελληνικό λαό. Γιώργο, μη μα ξεχάσει. Και παλεύετε για τα Ιδανικά μα. Να ευχαριστώ στο κράτο για όλα αυτά που κάνει. Το σύστημα προχωράει είναι όρθιο σε όλε τι ζωέ. Η Ελλάδα έχει τετραπλάσιου ρυθμού ανάπτυξη σε σχέση με το μέσο όρο τη Ευρωζώνης. Τι πατρίδα μου οι Παίρτε βίσω τα κλεμμένα όνειρα μας Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο Αποστολή, έλα Θα ήθελα μια αφιέρωση για την παρασκευή ρε φίλε Δώσε Θα ήθελα να βάλεις το πρώτο τηλέφωνο του Πολυκάρκους 5 Το πρώτο τηλέφωνο ολόκληρο Ποιο είναι το πρώτο, που θα το βρούμε ε, Τότε Φενί... πιστόλι, πακέτο Πιστόλι, πακέτο, δεν έχουμε το πρώτο τηλεφώνημα του 5 Σιγά με τα μετράμε κιόλα. Ναι, χαίρετε παραπολιτικά Γεια σα, χαίρετε, ναι. Ναι, θέλω να κάνω δύο ερωτήσει. Ο κύριο Πουδάνο. Έχει σχέση με τον πολιτικό αυτό που κάνει εκπομπή σε εσά. Είναι πολιτικό αυτό, τέλο πάντων. Πολι... Ναι, έχει μια σχέση. Ε, πώς... Να σα πω και ένα άλλο, κύριε. Εσείς είστε στον Περιά. Εγώ είμαι σειρματιστή στον Ναυτικού Σπέντζα. Πολύ καρπο. Όπω λέμε, Σπέντζο φίλμα. Αλλά με α στο τέλο. Πολύ καρπο. Επειδή τώρα είναι επίκαιρο στην Αμερική, δεν ξέρω αν τα παρακολουθείτε που η πιλότοι των αεροπλανοφόρων μιλάνε για υπτάμενο δίσκο. Ναι, επειδή συνέβη αυτό το 46 εδώ στην Ελλάδα με τον εμφύλιο Εγώ θα τα ακούσω στο Μποκδάνο, δεν θέλει να τα πείτε αυτά Για το πολιτικό πρέπει να τα ξέρει αυτά που... Αυτός να τα ξέρει, εγώ γιατί να τα ξέρω Γιατί είσαι ο Πειραιάς, είμαι, θυρματή... ε, είμαι εγώ πειραιάς πειραιά. και επειδή είσαι ο Και έχω βάλει πολλά στο διαδίκτυο παύλος... ε, ε, να... πω... ο είναι ο όνομα. Είναι Αυτό που έκανε το ραντάρ και κερδίσαμε τον παγκόσμιο πόλεμο. Κερδίσαμε τον παγκόσμιο Πότε? Ε, το 40 δεν έγινε κι άλλο. Δεν το ξέρετε το Σαντορίνη Παύλο. Γιατί δεν ήξερα το κερδίσαμε. Αυτό δεν είχα ακούσει. Κοιτάξτε να δείτε δυστυχώ. Όπω έλεγε ο Λαντίνη, η αμόρφωτη δημοσιογράφη. Με προσβάλετε αυτή τη στιγμή. Όχι, σε προσβάλλω, λέω αλήθεια. Και κάθομαι και σε ακούω πολύ σε ανέχτηκα. Σαντορίνι ραντάρ και το κοροϊδεύε. Ενώ έπρεπε το πάρω σοβαρά. Αρτέμι, Ευάγγελο πύραυλη. Αρτέμι, πήρα... είναι Εγώ να τις μαζί σας, κύριε. Ούτε εγώ. Χάρηκα που σας άκουσα, να είστε καλά, άκρη δεν θα βγει. <σομίως> Κάνεις. Καλά. Θέλω να δώσω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Για πες. Χαμήλω το λίγο να συννοηθούμε. Το χαμήλω. Δεν καταλαβαίνει. Δεν έχει επίγνωση. Δεν φτάνει, δε φτάνει που σου ακούω. Μιλά κιόλα. Όχι, δεν φτάνει που σου μιλάω στο τηλέφωνο. Λοιπόν, θέλω να βάλει όλο τον κουρέτα. Δεν θυμάμαι τι είχε πει ο Μπέο. Άντε πάλι, δεν μου το έχει ξαναζητήσει αυτό. Όχι. Μου το έχει. Όχι, ρε, πρώτη φορά, ρε. Άλλο ήταν. Θα δω τι θα κάνω. Έγινε, έλα, Έλα! Για να απαντάζω! πώς δεν απαντάω τώρα, δεν μιλάμε! Παίρνω μια ώρα, τηλέφωνο! Να σε ρωτήσω κάτι! Για πες. Γιατί βάζετε τον πέο και φωνάζει συνέχεια τον κουρέτα, ρε! ρε κουρέτα. Για να γυρίσει, γιατί δεν γυρνάει! Όλο κουρέτα, και κουρέτα έχουμε κολλήσει και, και φωνάζουμε στην πολυκατοικία! Πρε κουρέτα, φωνάζουμε ότι δεν ακούει όλη η πολυκατοικία! Ε, γι αυτό. Σαν τρελή κάνουμε! Για να γυρίσει! Μου θυμίζει το παπατρέχα που φωνάζει, Άλλη συνέχεια που θυροέ, χωρί λόγο! Ρε, Κάπω έτσι. Ναι, βάλετε και το παρακάτω που λέει κουρέτα και λέει τι λέει παρακάτω, να ξέρουμε και τι λέει. Απλά εδώ δεν είμαστε στον παπατρέχα, είμαστε στον παπά παρατρέχα. Για βάλει και το παρακάτω του κουρέτα να ακούμε τι λέει. Καλά. Γιατί έχουμε κολλήσει στο κουρέτα και φωνάζουμε χωρίς λόγο. Το θα φωνάζει και τον υπόλοιπο λόγο, μας το βάλουμε. Ναι. Εντάξει. Ρε κουρέτα! Ρε πολιτική απατεώνα. Τι κάνεις ρε εδώ στο Βόλο, δεν τρέπεσαι λίγο. Ο Κουρέτας και η Συμωρία, αφ' τα δω τα θάβουνε μέσα στο 100 μέτρα από το Διμήνι. Και δεν μιλάει κανένας ρε. Ρε Κουρέτα. Ρε Κουρέτα. Ρε Σε ξαναπιάνω Τι θε μωρή Έφαγα εμπλοκή Είναι ένα γαμάτο τραγούδι Ελληνικής ηλεκτρονική Που λέγεται Ανισόπαιδι δίσκο Το ξέρουμε Αλλό, βλέπουμε μαέστρο Ωραία, εγώ το μάθω πιο αργά Ε, το εσείς είσαι πίσω Α, το μαέστρο είναι Όχι, εκεί έπαιξα, Α, δεν είναι από εκεί Ενέρωσα Το παίρνω πίσω το. Ωραία να σου πω κάτι άλλο να μου πεις το ξέρεις Ψυχοτέκ yeah, Ψυχοτέκ Δεν τους ξέρεις Όχι Πες, δες ψυχοτέκ και δες εσύ ζεις μόνο για τους άλλους Το τραγούδι είναι ελληνική, ηλεκτρονική και φοβερή Εράξ, την Παρασκευή Εσύ ζεις μόνο για τους άλλους Ρε κουρέτε και είσαι για τους άλλους Dzień jest jedy